Μάθημα πέμπτο Βλέπω έχεις και κασετόφωνο μέσα στο αυτοκινητό σου Ναι, ακούω μουσική όταν πηγαίνω περίπατο Τηλεόραση έχεις στο σπίτι σου Ναι, μια μικρή Βλέπεις συχνά τηλεόραση Όχι, συνήθως ακούω ραδιόφωνο Πότε βλέπεις τηλεόραση Όταν είμαι άρρωστη κι όταν έχει ωραίο πρόγραμμα. Όταν όμως έχω δουλειά, δεν βλέπω τίποτα. Ξέρεις τι πρόγραμμα έχει σήμερα; Ναι, σήμερα το πρόγραμμα είναι πολύ ωραίο. Έχει μια ταινία και μια συναυλία. Α, έχει και ελληνικά τραγούδια. Επέκταση. Ο μαθητής είναι κοντός. Η μαθήτρια είναι ψηλή. Ο σπουδαστής. Είναι ψηλό. Η σπουδάστρια είναι κοντή. Ακούω μουσική από το κασετόφωνο. Ακούω μουσική από το ραδιόφωνο. Ακούω μουσική από το πίκαπ. Ακούω ένα δίσκο. Τζον, Τζέιν, πού πάτε. Πάμε στο μάθημα. Ο Τζον και η Τζέιν πάνε στο μάθημα. Ο μαθητή πάει στο σχολείο. Παροιμία. Φασούλη το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Ακούς συχνά κλασική μουσική? Βέβαια, ακούω συχνά. Ακούς συχνά μοντέρνα μουσική? Βέβαια, ακούω συχνά. Ακούς συχνά ηλεκτρονική μουσική? Βέβαια, ακούω συχνά. Ποια μουσική σ' αρέσει πιο πολύ? Μ' αρέσει η μοντέρνα μουσική. Ακούω θόρυβο. Ακούω φασαρία. Πότε αρχίζει η εκπομπή? Τώρα. Πότε αρχίζει η συναυλία? Σε δύο λεπτά. Πότε αρχίζει η ταινία? Σε λίγο. Πότε τελειώνει η συζήτηση? Σε λίγο. Πότε τελειώνει η τηλεοπτική σειρά? Σύντομα. Πότε τελειώνει το παιχνίδι? Σε δύο λεπτά. Γυρίζει μια ταινία. Γυρίζει από την Αμερική Γυρίζει τη σελίδα Γυρίζει σπίτι της Άναψε το φως Το ανάβω Σβήσε το φως Το σβήνω Βρίσκεται στην τάξη Βρίσκεται στην αυλή Βρίσκεται στο γραφείο Βρίσκεται στο σπίτι